Κεφάλαιο ΚΕ, σελίδα 110, στήχη 1-13, η παραβολή των δέκα παρθένων. 1. Τότε, όταν δηλαδή θα έρθει κατά την Δευτέραν του παρουσίαν ο Μεσσίας, αυτά που θα συμβούν με την Βασιλεία των Ουρανών, θα παρουσιαστούν όμοια προς όσα συνέβησαν οι 10 παρθένους, ε οποίε, αφού επήραν τους λίχνους των, ευγήκαν να υποδεχθούν τον γαμβρών που θα ήρθε το τη νύχτα να παραλάβει την Ήμφήν. 2. «Πέντε δε από αυτάς ήσαν φρόνιμοι και μυαλωμένοι και πέντε ήσαν ασυλλόγιστοι και ανόητοι». «Τρία. Και οι ανόητοι αυτέ, όταν επήραν τους λίχνους των, δεν επήραν μαζί τους κελάδι». «Τέσσερα. Εφρόνιμοι όμως, μαζί με τους αναμένους λίχνους των, επήραν κελάδι στα ξεχωριστά αγία των». «Πέντε. Αλλά επειδή αργούσε τη νύχτα να έλθει ο γαμβρός, ενίσταξαν όλα και κοιμόντο». 6. Καταδέ δε το μεσονίκτιον ηκούστη μεγάλη φωνή. Ιδού ο γαμβρός έρχεται. Εβγάτε να τον προϊπαντήσετε. 7. Τότε σηκώθησαν όλα οι εκείνη και διόρθωσαν του λίχνου των. 8. Εανόητοι δε είπαν οι σα φρονίμου. Δώσατε τέμα από το λάδι σα, διότι οι λίχνοι μα σβήνουν. 9. Αλεφρόνημοι απεκρίθησαν και είπαν. Δεν μπορούμε να σα δώσομεν. Διότι υπάρχει φόβο να μην φτάσει και δι' εμά και δια σα. Πηγαίνετε καλύτερα σε εκείνου που πολλούν και αγοράσατε δια του λίχνου σα. 10. Όταν όμω αυτέ πήγαιναν να αγοράσουν, ήρθε ο γαμβρός και ετοιμασμένοι παρθένοι εμβήκαν μέσα του ει την αίθουσα του γάμου και κλείστη η θύρα. 11. Ístor δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι και έλεγαν: Κύριε, κύριε, άνοιξε μα. 12. Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε «Αληθινά σας λέγω ότι δεν σας γνωρίζω». 13. Το συμπέρασμα λοιπόν της παραβολής είναι ότι πρέπει να είστε προνοητικοί, έχοντες πάντοτε την ψυχή σας λάμπουσαν από το φως της αρετής και εφοδιασμένοι με το έλεον της εσωτερικής θερμότητος και δυνάμεως, το οποίο η σταθερά επικοινωνία σας με τον Θεό θα σας προμηθεύει». Ούτε δεν απεριμένετε τον ερχομών του ιού του ανθρώπου και νυμφίου της Εκκλησίας Χριστού Άγρυπνοι και έτοιμοι πάντοτε Διότι δεν εξέβατε την ημέραν, ούτε την ώραν κατά την οποία θα έλθει Δια να εισέλθατε μεταυτού στην ευρωσύνη και μακαρίαν χαράν των γάμων του